Μια μάρειδα ανθρώπων ίσως να του παρακάνει. παρακάνει Πρακάνει πήρα, παρακάνει. το πρόβλημα στους πρόβλημα στους πρόβλημα το μάθαμε. Ζητώ να αναπνεύσω ελεύθερα, ελεύθερα Όσον πράδι. αφορά... Παίρνω ανάστερα, ναι. πήρα. Εντάξει, εντάξει. Οπωσδήποτε έννοια που δημιουργείται, δημιουργεί και θα συνεχίσει να δημιουργεί.